Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μορδοβία. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μορδοβία. Στη Μορδαβία αδελφέ μου, στη Μορδαβία είναι πιο κάτω από τη Μόσχα, είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος και σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη, θα πάμε και στους υπόλοιπους, επειδή είναι και τα τελευταία του, είναι λογικό να ασχοληθούμε λίγο με αυτόν και είναι και μια ωραία ευκαιρία να απαλλαχτούμε για πάντα από το Πασόκ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, μια που έχει βάλει και αυτά τα ωραία διλήμματα ότι αν δεν τον ψηφίσουμε θα φύγει από την κυβέρνηση. Θα καταστραφεί ο τόπο και όλα τα υπόλοιπα. Αν είναι να φύγει το Πασόκ, να τα κάνουμε όλα αυτά, όλο το πακέτο και να καταστραφεί και ο τόπο, δεν πειράζει. Έτσι και αλλιώ ο τόπο δεν είναι και στα καλά του. Όπω ξέρετε και τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια τον κρατάμε από ένα χείλο του γκρεμού. Αν είναι να στο κάνει το βήμα, αν είναι γραμμένο, μπα και ξημερώσει κάτι καλύτερο. Γιατί μια παλιά κινέζικη παροιμία λέει ότι μόνο τότε ξημερώνει κάτι καλύτερο. Μέχρι τότε όμω θα θάβουμε, θα έχουμε. Κηδείε και όλα τα υπόλοιπα. Πολιτικά εννοείται. Πολιτικέ. Είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο έκανε μια σύγκριση με τη Μολδαβία και ανακάλυψε ότι ο μισθό εκεί είναι 70 ευρώ. Άρα, τι βγαίνει ο συμπέρασμα, ότι έχουμε μέλλον και μπορούμε ακόμη πιο κάτω. Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι δίπλα μας, έτσι. Δίπλα, είναι μια ώρα πτήση. 70 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος σε ένα επίπεδο ζωή πάρα πολύ ψηλό. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος σε ένα επίπεδο ζωή πάρα πολύ ψηλό. Μυστή και συντάξεις τελειώσανε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος σε ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ ψηλό. Με τέτοια χαρά που το περιγράφει το πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ζωή σε σχέση με τη Μολδαβία, βεβαίω, όχι σε σχέση με άλλε χώρε. Και γιατί να πάει το αεροπλάνο ανατολικά ή βόρειο-ανατολικά που είναι η Μολδαβία, πάνω από τη Ρουμανία, και να μην πάει αριστερά να τραβήξει άλλη πλευρά στη μια μισή όρνη και η Ελβετία. Γιατί να μην κάνουμε αυτή τη σύγκριση, έστω η Γαλλία ή η Ιταλία, ακόμη και τώρα μέσα στην κρίση και μόλι όσα περνάει, γιατί να κάνουμε τη σύγκριση με αυτού, με τη Μολδαβία και να μην κάνουμε με την. Ιταλία και τι άλλε χώρε. Επειδή στην Eurovision ανταλλάσσουμε δωδεκάρια ή δεκάρια, εμεί οι Βαλκάνοι. Δεν είναι σωστό αυτό. Κάτι πρέπει να κάνει ο Ευάγγελο Βενιζέλος και γενικότερα κάτι πρέπει να γίνει να αλλάξουν οι προσανατολισμοί τη χώρα. Στη Eurovision και ευρύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με Ευρώπη. Ε, ούτε Σουηδία γίναμε, ούτε Αργεντινή. Αυτό δεν έχει αποκλειστεί. Ούτε Νορβηγία, ούτε Δανία του Νότου που θέλει να μα κάνει ο Γιώργο. Η Μολδαβία έχει έρθει τώρα στη σύγκριση ενώ εκκρεμεί πάντα μια σύγκριση με την Αφρική και με αφρικανικές χώρες και έρχεται πάντα στο τραπέζι. Ο Σαμαράς πριν τις εκλογές του 2012 είχε κάνει συγκρίσεις με χώρες που είναι πιο νότια από τη Μολδαβία. Να μην πέσουν άλλο Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα Διαφωνώ με την άποψη Ότι για να υπάρχει ανάπτυξη Χρειάζονται ακόμα χαμηλότεροι μισθοί Tragic. Η εμπειρία στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία Και όπου γυρίσει το μάτι σας να δει Στην πραγματικότητα δεν είναι πρότυπο Ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη. Να τιμήσουμε τις θυσίες του κόσμου Οικειοθελώς έκανε ο κόσμος τελικά Οικειοθελώς Οι θυσίες που έχουμε κάνει όλοι Έχουν γίνει οικειοθελώς Καθόμασταν εκεί και λέγαμε το 10 Δεν κάνουμε θυσίες για να είναι καλό Για τις γερμανικές γαλλικές τράπεζες Και για τις επιχειρήσεις της ανάλογες Και είπαμε όλοι μαζί οικειοθελώς Να κάνουμε θυσίε Τα λέει ο Ευάγγελος Βενιζέλος αυτά Έχει μια βάση η σκέψη του Απλά η λέξη είναι Δεν διάλεξε τη σωστή λέξη, είναι λάθο η λέξη και ο κάτι άλλο θέλει να πει, αλλά του βγήκε αυτό το και και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ακούσουμε το πλήρε κείμενο για να ξέρετε τι ακριβώ έχετε κάνει και ο Άρα το πρόβλημα στη, στη δημοσκόμηση... είναι να τιμήσουμε, να τιμήσουμε τι θυσίε του κόσμου. Η έκανε ο κόσμο τελικά. Γιατί κάνουμε μια συζήτηση και ξεχνάμε και το βασικό. Η <Καιοθελώς" Καιοθελώς"> έκανε ο κόσμο τελικά. Νομίζουν κάποιοι ότι υπάρχει ένας λαός που υποφέρει και το σέβομαι και νιώθω κα... τι, τι υφήσα το καθένα, αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση ερήμιν του λαού. Δεν την ψήφισε κανείς αυτή την κυβέρνηση. Νικεί ο θελός λοιπόν οι θυσίες και η κυβέρνηση δεν λειτουργεί ερήμιν. Αναφέρεται στην κυβέρνηση που εκλέξαμε όλοι μαζί το Μάη του 12 στην αρχή. Δεν εκλέξαμε, δείξαμε τι θέλουμε και την αποφασίσαμε τον Ιούνιο του 12 πριν δύο χρόνια θα έχουμε που να είναι και τις σχετικές επέτειου. και αναφέρεται σε αυτό ο Βενιζέλος έχει δίκιο σε αυτό που θα πει από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα. έχει δίκιο και πώ αλλιώ ο άνθρωπος αναγκάστηκε και αυτός να το πει με το δικό του τρόπο προσέχετε τι ψηφίζετε σας τα είχαμε πει βέβαια δεν μας τα είχαν πει ακριβώς αλλά όμως το πρώτο κομμάτι της φράσης ισχύει προσέχετε τι ψηφίζετε αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση ερήμην του λαού δεν την ψήφισε κανείς αυτή την κυβέρνηση θα μπορούσε να το πει αυτό κάποιος για το 2009 το 2009 κάναμε εκλογές χωρίς να ξέρουμε το μέγεθος της κρίσης και βρεθήκαμε στην ανάγκη να πάρουμε μέτρα πρωτοφανή, δύσκολα 6 το 2010 σε έξι μήνες χωρίς να έχουν τεθεί υπόψη του ελληνικού λαού όμως τον Ιούνιο του 2012 τον Μάιο του 2012 όλα ήταν πάνω στο τραπέζι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 Αυτό ένα μικρό, μικρό δίκιο το έχει ότι και από το 10 και από το 9 ξέραμε και βλέπαμε ότι θα έρθουν άσχημες εξελίξει. Φαινότανε, ήρθε το λεφτά, υπάρχουν, τσίπησε ο κόσμο αυτό, μεγάλη κατηγορία του λαού μα. ή και αν δεν τσίπησε το έκαναμε έναν ενδόμηχο δόλο ότι θα τη βγάλουμε ψηλοκαθαρή με το Πασόκ. Γιατί πάντα με το Πασόκ τα τελευταία χρόνια, με κάτι λαμογέ και δοσοληψίε, πάντα τη ψηλοβγάζαμε καθαρή, του ήρθαν οι κατραπακές. Το 12 όμω όντω ξέραμε πολύ καλά τι θα γίνει. Ερχόντουσαν τότε τα κόμματα που στη συνέχεια κυβέρνησαν, η Δημάρ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και λέγανε ότι δεν θα πάρουν μέτρα. Και εκεί πάλι πιαστήκαμε για άλλη μια φορά αφελής ή υπολογίσαμε ότι έτσι θα ήταν το μικρότερο κακό και τους εμπιστευτήκαμε ενώ μας έλεγαν όχι άλλα μέτρα. Ρωτάνε εσεί από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις, όχι οριζόντιες περικοπές και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Μπράβ Οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων Μπράβο <στοί> Όχι στις οριζόντιες περικοπές Όχι υπεραιτέρω μάτωμα της ελληνικής κοινωνίας Μπράβο <στοί> Όχι περικοπές σε εισοδήματα Σε μιστούς και συντάξεις Μπράβο <στοί> Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές Μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθού και συντάξει. Αυτός είναι εύκολος τρόπος Αυτά έλεγαν τότε προεκλογικά. Τι ήταν να τα πούνε, τι ήταν να τα ακούσουμε κι εμεί, αμέσω. Βουρ, όχι με μεγάλο πάθο, ένα 20% τόσο πόσο πήρε νέα η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ με το 10-13 τι είχε πάρει, και κοντά η Δημάρε έφτιαξαν την περίφημη κυβέρνηση. Και με το που έκαναν την κυβέρνηση, εκεί που όταν τη φτιάχναν καλοκαίρι, ήταν που πηγαίνουν να στο σπίτι του Σαμαρά λόγω του προβλήματο στο μάτι. Έβγαιναν οι τρει ηγέτε από εδώ και από εκεί και μα καθησίχαζαν ακόμη περισσότερο για να του πιστέψουμε ακόμη περισσότερο. Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11 ούτε και για το 12. Μπράβο! Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα σε σχέση με μισθούς, σε σχέση με συντάξεις, ή νέες φορολογικέ επιβαρύνσεις για τις ανάγκες του προϋπολογισμού του 11 και του 12. Μπράβο! Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Ευρώπη θα γίνει κερατσίνι ή το κερατσίνι θα γίνει Ευρώπη Δεν είναι το κερατσίνι Ευρώπη Τι μαθαίνει κανείς παρακολουθώντας τις κινήσεις Τις πολύ εντυπωσιακέ είναι η αλήθεια Και μέχρι εκεί δεν υπάρχει Μόνο βιτρίνα έχει αυτό το μαγαζί Δεν υπάρχει μέσα τίποτα άλλο Του Σταύρου Θεοδωράκη Καλή είναι και η βιτρίνα, χρήσιμη Αλλά ένα μαγαζί το θες για να ψωνίσει Και πράγματα όχι μόνο να απ έξω, Καλοφωτισμένα. Προϊόντα που είναι μέσα και να. το λέω εδώ ένα ακροατή. Το ποσοστό που λέει ο Βενιζέλο δεν ήταν η πλειοψηφία. Το 2012 υπήρχε μεγάλη αποχή. Ένα λόγο ακόμη ότι σε αυτά τα θέματα η αποχή ευνοεί όλου αυτού που λένε τέτοια σαν αυτά που ακούσαμε πριν. Διαβεβαιώσει ότι δεν θα πάρθουν μέτρα και έναν κόσμο από κάτω που να θέλει να ακούσει αυτά και να πηγαίνει να ψηφίσει αυτά που θέλει να ακούσει και να νομίζει ότι θα γίνουν. Ενώ ενδόμηχα ξέρει ότι τίποτα από αυτό δεν μπορεί να ισχύσει γιατί είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Τα πράγματα, Ο Σταύρο Στοντοράκη έκανε χθε την παρουσίαση των υποψηφίων στο Κερατσίνη. Έκανε και αυτή τη σύγκριση με Ευρώπη και με Κερατσίνη. Και μια που το έφερε η κουβέντα, και το Κερατσίνη έρχεται στο προσκήνιο. Να θυμίσουμε ότι με το Κερατσίνη έχει ασχοληθεί και άλλο πολιτικό ανήρ αυτού του τόπου. Με πολύ μεγάλη γνώση είναι ο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα. Κάνα τετράμινο πριν, όταν είχε μιλήσει το Γιάννη Περτεντέρη, που έδειξε ακριβώ. Ε, πόσο καλά κατέχει τα θέματα της οικονομίας και του Κερατσινίου και της δραπετσόνα ειδικότερα. Θα πρέπει να ρίξουμε κάπως τις αντικειμνικές αξίες στα, κάπως, βόρεια, θα στα βόρεια προάστια και να αυξήσουμε τις αντικειμνικές αξίες στο Κερατσινί και δραπετσόνα. Τραπετσόνα. Το αντέχουμε... Μα έχετε την αίσθηση ότι είναι αυξημένε οι αντικειμενικέ αρχέ στο Κερατσίν και στην Ραπετσόνα. Σα είπα, τι, τι πρέπει να γίνει, βεβαίω. Όχι, τα, τα, τα τελευταία Μα... τρία χρόνια έχουν ακριβήνει τα σπίτια στο Κερατσίν και στην με, με ρωτάτε και σα απαντώ, βεβαίω. Θέλει να πείτε ότι με... τα ακίνητα στι λαϊκέ γειτονιέ τη Αθήνα έχουν αυξηθεί με 25% ύφεση. Σα σας είπα, ναι, ακριβώ. Έχει κάτι το κερατσίνη και τραβάει γενικότερα του πολιτικού. Εδώ ακούσαμε το Γιάννη Στρουνάρα. Έτσι ακριβώ ελήφθησαν όλε οι αποφάσει στα οικονομικά και στα φορολογικά. Διότι θεωρεί ότι το κερατσίνη ή στο κερατσίνη κάτι παίζει. Είναι αυξημένε οι τιμέ, όχι όσο τα βόρεια προάστια. Γι' αυτό λοιπόν, όπω είπε δύο-τρει φορέ στον Πρετεντέρ, ακόμη και ο Πρετεντέρ είχε βγει τότε από τα ρούχα του. Ρωτούσε, ξαναρωτούσε, μπάσκετ και Σόσι. Όχι, είπε αυτά που ακούσαμε ότι πρέπει να ανέβουν οι τιμέ γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμέ του κερατσίνη και δεν ξέρω εγώ. Τι άλλο σκέφτηκε, την κυρία Νίκη Τζαβέλα την ξέρουμε όλοι, είναι ευρωβουλευτής, είναι τώρα, είναι και υποψήφια, είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το Λάος, ήταν και η μόνη που είχε βγάλει το Λάος, τώρα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια, ένα απόσπασμα ομιλίας της στην Ευρωβουλή από τις 24 Νοεμβρίου του 2011. 24 Νοεμβρίου του 2011, τότε που έπαιζε πολύ εδώ στην Ελλάδα, θα μπούμε, θα βγούμε, θα φύγουμε. Οι διαβεβαιώσεις από τους τότε υπουργούς δεν θα ληφθούν μέτρα, αλλά ερχόντουσαν τα πακέτα το ένα μισό, τα άλλο τα μεσοπρόθεσματα, μακροπρόθεσμα. Τα μνημόνια τα γνωστά με τις απειλέ των βουλευτών. Και στην Ευρώπη έπαιζε ένα τέτοιο σενάριο. Και όλοι τότε λέγανε, αρκετοί μάλλον, ότι είμαστε πειραματόζων. Αυτά τα έπιασε όλα η κυρία Τζαβέλα στην ομιλία τη και θα ακούσετε τώρα με πόσο γλαφυρό τρίπο, τρόπο, τρόπο, δεν το έχουμε μοντάρει, είναι ακριβώ όπω τα είπε, πώ πιάνει όλα αυτά τα περί πειραματόζων και τα χρησιμοποιεί, αναφέρεται και στον ελληνικό λαό, και προτάσει το ύψιστο που είναι να σωθεί η Ευρώπη. Εμεί στον Νότο ξεκινήσαμε ω pigs και τώρα έχουμε γίνει τα guinea pigs. Το δεχόμαστε αυτό. Μπράβο. Αν είναι να είμαστε τα πειραματόζωα για να δούμε πώς τελικά θα γίνει αυτή η οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διακυβέρνηση. Τουλάχιστον η Ελλάδα αν καεί να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Να καεί η Ελλάδα. Καμία αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς ή και ο θελός, όπως είπε και ο Βενιζέλος, το έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι, αρκεί να έχουμε συνοχή και ενωμένη Ευρώπη. Πολύ σωστά τα είπεν. Ναι, είμαστε το πειραματόζω. Δεν το έχουμε μοντάρι. Έτσι ακριβώς το είπε. Διεκδική ξανά την ψήφωσας με τη νέα δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά Εσεί ξέρετε ακριβώς τι θα κάνετε σε τέτοιε περιπτώσει, σας έχουμε θαυμάσει και στο παρελθόν, διαλέγετε τους καλύτερους, δεν θα χαλάσετε τώρα τη σούπα. Έτσι λοιπόν καήκαμε για να σωθεί η Ενωμένη Ευρώπη που δεν σώζεται και η Ενωμένη Ευρώπη, καεί και ένας λαός στα πρόθυρα 5-6 ακόμη του Νότου, σιγά σιγά θα ανέβηκε προς τα πάνω και θυμηθείτε το, η Ενωμένη Ευρώπη δεν θα σωθεί γιατί δεν είναι θέμα λαού να καεί. Λεπτομέρειες όμως, τι τα λέμε όλα αυτά? η ώρα είναι 1 και 20. το τηλέφωνο είναι 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνίας ξέρετε με ποιον ποιος απαντάει εκεί mail μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση studio δωρεάν και όποιο θέλει να στείλει SMS θα γράψει real θα αφήσει ένα κενό το μήνυμα του αποστολής το 54% 100, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ είναι η σχετική χρέωση και λέει εδώ, μου το στείλε νωρίτερα στην αρχή ένα ακροατή. τι έγινε ρε σύντροφε, πέρασαν πέντε λεπτά και δεν είπες τίποτα ακόμη για το ΣΥΡΙΖΑ ε, σε λίγο, έχουμε πιο μετά θέλαμε να ασχοληθούμε λίγο με αυτού. τα θέλετε και εσείς βλέπω αν δεν πούμε κάτι σας λείπει οπότε θα φροντίσουμε και για σας μετά όμως από τις διαφημίσεις ο Μάριος Καγή ρυθμίζει τον ήχο Και εντό λίγων λεπτών, αφού θυμηθούμε από την κυρία Τζαβέλα και τις πολύ ωραίε διαπιστώσει τη και ευχές τη, και ό,τι άλλο πρόκειται και προκαλείται από το κάψιμο ενός λαού για να σωθεί η Ευρώπη, αμέσως μετά από αυτά είμαστε εδώ. Εμείς στο Νότο ξεκινήσαμε ως pigs και τώρα έχουμε γίνει τα guinea pigs. Το δεχόμαστε αυτό. Μπράβο. Αν είναι να είμαστε τα πειραματόζωα, για να δούμε πώ τελικά θα γίνει αυτή η οικονομική διακυβέρνηση. Τουλάχιστον, η Ελλάδα αν καεί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. <Το> η Ευρώπη θα γίνει κερατσίνη, ή το κερατσίνη θα γίνει κερατσίνη. <Το> Μυστή, και συντάξει τελειώσαμε. Τουλάχιστον, η Ελλάδα αν καί, να καίει. Υπάρχουν πολλοί μυστή, οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. 70 ευρώ το μήνα Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος Σε ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ ψηλό λοιπόν. Πάρα πολύ ψηλό Πάρα πολύ ψηλό Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μορδοβία 70 ευρώ το μήνα Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτος Σε ένα επίπεδο ζωής πάρα πολύ ψηλό. Φαντάζομαι τον αντίστοιχο υπουργό στην Ιταλία ή στη Γαλλία να λέει ότι υπάρχουν μισθοί στην Ελλάδα που είναι πολύ μισθοί όπως είπε και ο Βενιζέλο στα 300 ή στα 400 ευρώ. Και αργότερα όταν θα πέσουν και εδώ στην Ελλάδα η μισθοί επειδή στη Βουμολδαβία είναι οι μισθοί χαμηλοί θα υπάρχει και η αντίστοιχη συζήτηση. Γενικότερα εξυπηρετεί πολύ αυτό οι πολλές χώρε και η πολύ μισθή, η μεγάλη διακύμαση και πάντα η σύγκριση γίνεται με τον χαμηλότερο στην Ευρώπη, όχι με τον υψηλότερο, άλλο και ο υψηλότερο σιγά σιγά πέφτει γιατί η Ενωμένη Ευρώπη θα είχε, είχε όχι, θα είχε υποσκευή μια εξομοίωση μισθών. Δεν είχε διευκρινίσει όμω προ τα κάτω ή προ τα πάνω, τα έφερε η μοίρα και γίνεται προ τα κάτω τελικά, η εξομοίωση μισθών, με προπομπότη Μολδαβία. Η Μολδαβία, ε, έχουμε μια συζήτηση σήμερα με ωραίο θέμα. Τα κέντρα κράτηση μεταναστών προσφύγων. Γίνεται στι 7 η ώρα στο αμφιθέατρο του 984, πυροέω 100 είναι στον Κάζι, την διοργανώνει η Μουσική Πρωτοβουλία Αλληλεγγύη Αγάπη Ρε Ματζόρε, που είναι μια ομάδα καλών και αγαπημένων τραγουδιστών. Οργανώνει αυτή τη συζήτηση, ε, στην οποία θα μιλήσουν ο Νίκο Ξιδάκη, δημοσιογράφο, είναι και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρο Μπουλάκη, συγγραφέα, ο Κωνσταντίνο Πουλή, συγγραφέα, τον είχαμε φέρει και εδώ. Για τα θέματα του φασισμού και τα υπόλοιπα. Ο Θεοφάνη Τάση, διδάκτορ φιλοσοφία, αποστόλη φωτιάδη, δημοσιογράφο, και η Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρο. Θα γίνουν, από ό,τι βλέπω στην ανακοίνωση εδώ, και εισηγήσει από εκπρόσωπο τη ελληνική αστυνομία, καθώ και από μετανάστη με εμπειρία κράτηση. Θα ακολουθεί συζήτηση με ελεύθερε ερωτήσει. Όλα αυτά ξαναλέμε σήμερα στι 7 η ώρα στο αμφιθέατρο του 984, πυρεό 100 στο Γκάζι. Όποιο θέλει να πάει. Ευάγγελο Βενιζέλος μας λέει τι δεν είναι το πασοκ. Η δημοκρατική παράταξη το Πασόκ του οποίου έχουν τιμή να ηγούμε Μπράβο! και η γελιά στην οποία μετέχουμε δεν είναι ούτε τσόντα ούτε ουρά. Δεν πάει να αθροίσει τα ποσοστά για να καλύψει κενά. Είναι ο πιλώνας αυτής της προσπάθειας και αν δεν έχουμε την στήριξη του ελληνικού λαού, την κατανόησή του φυσικά δεν μπορούμε να αναλάβουμε βάρη Που ιστορικώ δεν μα αναλογούν από ένα σημείο και μετά. Στα τσακίδια. Μ' αρέσουν να με διορθώνουν οι ακροατέ για θέματα βέβαια πολύ σημαντικά. Λέει εδώ ο Αργύρης Σιδέρης. Δύο ευρωβουλευτέ βουλε... είχε το Λάο, Τζαβέλα και Σαλαβράκο. Εγώ νόμιζα ότι είχε μία, την Τζαβέλα. Συγγνώμη για το λάθο, δεν ασχολιόμασταν. Α, η Τζαβέλα ήταν συνεργαζόμενη, λέει, χωρί καμία κομματική ιδιότητα. Τη συγκεκριμένη δήλωση την είχε καταδικάσει ο Καρατζαφέρη. Και λέγε λαό, όχι λαό. Άντε, το παρατράβηξε με την παραπληροφόρηση για την οποία κατηγορεί του άλλου. Αυτό το κάνουμε, ναι. Ιστερόγραφο. Φυσικά δεν περιμένουν να αναφερθεί στο μήνυμα. Κρυπτόμενο λε αρλούμπε. Μπαλούρδο κόκκινο έγινε μωρέ. Με ερωτηματικό. Ε, ναι, δεν θυμόμουν ότι ήταν δύο ευρωβουλευτέ. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Δεν το κάνουμε για να χτυπήσουμε το λαό-λαό. Λαός από παλιά το λέμε γιατί λαό είναι άλλο. Ε, το θέμα είναι ότι η κυρία Τζαβέλα αυτή τη στιγμή στο Σαμάρα. Αν κατάλαβε καλά, τι είπαμε, αγαπητέ φίλε του Λάο ή Λαό. Πάμε στον Άδωνή που επίση ήταν στο Λάο και όταν το λέγαμε Λάο είχε πάρει τηλέφωνο τότε ω εκπρόσωπο τύπου και μου είχε πει να το λέμε Λαό και ποτέ δεν το είχαμε τηρήσει. Όχι επειδή το είχε πει ο Άδωνη, αλλά επειδή δεν μα άρεσε να το λέμε έτσι. Είμαστε και από του λίγου που θυμόμαστε ότι υπήρχε και Λαό και Λαό γιατί κανεί δεν ασχολείται έτσι κι αλλιώ με τον Καρατζαφέρη. Ο Άδωνη, τώρα που είναι στα καλά του, είναι και αυτό στη Νέα Δημοκρατία, είχε να κάνει τι γνωστέ συγκρίσει. Ξέρετε που ήταν η Ελλάδα σε 7 Νοεμβρίου του 12 και που είναι σήμερα, κύριε εργάσεις... Θα μα ασκήσετε και κριτική εσεί κύριε... που κύριε σε, γεωργιάδη... σε κάθε δύσκολη απόφαση το βάλατε στα πόδια. Σοβαρά γεωργιάδη... μιλάτε. Γεωργιάδη... Σε κάθε δύσκολη απόφαση ακόμα τρέχετε. Και θα μα γεωργιάδη... ασκήσετε και κριτική. Παράκριση, κύριε γεωργιάδη... παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε... Εγώ αυτό... έχω ψηφίσει όλα είναι... τα δύσκολα μέτρα και γι' αυτό είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Αν ήμασταν σαν και εσά, θα τώρα. Το Ρούβλι, γερονόμισμα από ότι ακούω Και γίνεται και ένας πανίκος Αλλά αν δεν είχε ψηφίσει ο Άδωνης αυτά τα σκληρά μέτρα Θα ήμασταν στο Ρούβλι Τα λέει αυτά, έχει απέναντί το έναν από τη Δημάρδε Θυμόμαστε το όνομα Και είχε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση είναι Εγώ αυτό. έχω ψηφίσει είναι, όλα τα δύσκολα μέτρα Και γι' αυτό είναι η Ελλάδα στο ευρώ είναι Αν ήμασταν σαν και εσάς, Θα είχαμε ρούβλη τώρα. Είναι αυτοτροφοδοτούμενη αυτό η οργή σας. Βεβαίως είναι. Κύριε δεν κάνει, Βεβαίως είναι επικιδευμένη. Λοιπόν, εφτάνω ευρύου. Σε κάθε δύσκολη Ακούστε, απόφαση, η Βουλή δημάρτο τα πόδια. Σε κάθε κύριε δύσκολη κύριε απόφαση. Μία δύσκολη κύριε απόφαση δεν πήρατε. Κύριε Γεωργιάδη. Αυτό με τι δύσκολε αποφάσει που είχαν να πάρουν οι βουλευτέ και το συζητάνε συνεχώ όπου σταθούν και που βρωθούν με πολύ μεγάλη έτσι φωνή και έπαρση, χωρί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που κάθε μέρα παίρνουν δύσκολε αποφάσει εξαιτία των δύσκολων αποφάσεων που έπαιρναν οι γνωστοί βουλευτέ με τι γνωστέ διαδικασίε. Ακολουθούν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει καμία δύσκολη απόφαση στην καθημερινότητά του. Όταν λένε, βγήκαμε σαγορέ, λένε τσαω πάλι σαν αγωργό. Βήγαμε, δηλαδή τι βιτρίνε. Μάλιστα. Ε. Ναι, ναι ε, Απάντα μωρέ Τι να σου πω μωρέ με την παπαγιά σου Τι να σου πω, δεν μου λες Ο ανέξυπρος άνθρωπος Συνέκρινε τον Αντωνάκη μας Τον πολυχρονεμένο Με τον νικία Με δα... τον νικία και διακόσμηση, δεν ξέρω να άκουσες καλά Με τον νικία είπα Ναι, τον και διακόσμηση Α. Τα Τα πάντα για το σπίτι <ΓΛΛΛΛΛΛΛΛΛ> Εσύ ακούω εδώ το Θεοδωράκη που μιλάει για πατριωτισμό. Άκουσε με λοιπόν. Με το Καλά κάνεις και τον ακούς. Γιατί να μην μιλάει και ο Σταύρο για πατριωτισμό. Πάμε. Άκουσε θα ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε από το 74. Νέα Δημοκρατία. Είναι πάει πολύ μακριά, βαριέμαι. Ναι, 74 λοιπόν. Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση παραλαμβάνει το 81 το Πασόκ. Αυτό νέα. ήταν το σημαντικό που έγινε το 74. Παρέλαβε το σημαντικό καμψική, το 74 ήταν ότι γεννήθηκε ο Τσίπρα. Α τα Παρέλαβε καμένη γη. Κυβερνάει το Πασόκ, ανεβαίνει Νέα Δημοκρατία. Ξαναπαραλαμβάνει καμένη γη. Ξανά το Πασό, ξανά Καμενιγή. Ξανά η Νέα Δημοκρατία, ξανά Καμενιγή. Ξανά το Πασό, ξανά Καμενιγή. Μετά ήρθε ο Καραμαλής και είδε και είδε. Και λέω όχι να μου λένε μαζίκιες, θα την κάψω για να μην λένε και λόγια το... του αέρα. <depths> Λέβαιτε, τώρα... <entre> για να πει ο Γιώργος μετά κυριολεκτικά σαφίσεις... ότι παρέλαβε Καμενιγή. Έτσι, όσοι μας ακούνε τώρα ασκρίνουνε ποιοι είναι οι πατριώτες. Εκεί θα κατέληγει όλο αυτό. Ναι, αποστόλη μου. Ναι, εγώ. Έλα, τι κάνει. Καλά, εσύ τι θε. Καλά, εισαγόρι μου, να, ναι. Έχω πεθάνει στο γέλιο, ε. Δεν μου λε σήμερα δευτεριάτικο. Μα να ψέχετε τρελάει με αυτόν τον άνδρο. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα πάει μακριά η παλίτσα. Δεν μπορώ να τον ακούω, μάνα μου. Καλά, ότι θα φάνε μαύρο, θα φάνε. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm. Αλλά κοιτάξτε να σου πω, όμω, ο κόσμο έχει πολύ, πολύ θυμο, Πάρα πολύ θυμό. Πάρα πολύ θυμό, γιατί ξέρει τώρα. Γιατί, τι, <laughs> είδε τα καλτσόνα σκίζονται. <laughs> Μη σκίζει πολύ καλτσόνα το πολύ θυμό, φοβάμαι. Hey, η μου. Πώς πηγαίνει. θα τον εκφράσει αυτό το θυμό τρέμω Λευκό άκυρο τι πως Θα γίνουν πολλά μου κρέας έχω ακούσει Έλα, πώ το λέει. Να σου πω, ρε φίλε. την περασμένη Πέμπτη ήμουνα στο πανηγύρι στη Φιλανδία. Το ξέρει το πανηγύρι τη Φιλανδία. Ναι, καλά. Παλιά λοιπόν. είχε και το σπίτι του τρόμου, τώρα τα κόψανε αυτά. Άστε. Ναι, ήμουνα στο περίπτωρο του ΕΠΑΜ. Φυλακίε, δεν έχει λόγο να πα. Τι να πάμε να πάρουμε τώρα, μανταλάκια. Αυτά τα μεγάλα τα παρακτικά μανταλάκια που το βάζουμε στην ξαπλώστρα στη θάλασσα, αχέστηκα. Ακόρε, Βάζω είμαστε... και πέτρα. Τι. Είμαι στο περίπτωρο, το ΕΠΑ. λοιπόν, και ένα στο και περίπτωρο είναι... του ΕΠΑΜ, τι σχέση έχει το πανηγύρι τη Φιλανδία με το ΕΠΑΜ. Ακόρε γάμο το. Έχει παρακάτο. Πες μου. Και έρχεται ένα και λέει, ρε παιδιά, το πασό τη νέα δημοκρατία δεν έχει περίπτωση. Δεν τρέπεσε το λίγο του λέω καθήκανε τα γυμναστήρια ξεκινάει. Που θέλει και περίπτωση, δηλαδή. Αυτή δουλειά θα γίνεται να ολοκληρώνεται τον κόσμο να βάλουμε. Όχι μου λέει γιατί θέλω να κάνω την άδειε σου λέω. Το λαιμό έπρεπε να κάνουν περίπτω. Μόνο του Κουκούέ και περίπτω, εμεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύριζε μια καρέκλα, είχε και δύο κομφικέ κου, εκεί. Πάτω μα. Θα μπορούσα να ξαναβάλουμε αυτό το σπίτι του τρόμπου που σου λέω. Και πάνω ε? στο σπίτι του τρόπων να γράψουν μια δημοκρατία Πασό. Το ίδιο θα ήταν. Καλή φάσει το Βενιζέλνετ στο τέλο βγαίνοντα. Μπράβο, πάντα είχε ένα πολύ τρομακτικό προ το τέλος Αποστόλη Έλα Τι κάνεις Εσύ τι κάνεις Εγώ, εγώ, εγώ είμαι. Καλά είσαι. Ποια εγώ εγώ. Η τσαμπά. Ω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Αυτή. Άμα είναι να μπει στο δεν σε θέλω άλλο. Να σε πω. Τι άρεσε. Λέγε. Τι. Άνιος εκεί με Καλά, το... σε χαιρετάει. Με χαιρετάει. Ναι, με το μεσαίο δάχτυλο. Το μαλλισμένο που είναι ψήφισε Σαμαρά και μου βγήκε Βενιζέλο. Ψήφισε Σαμαρά. Βέβαια. Το πρόβλημα σου είναι ότι ψήφισε Σαμαρά και σου βγήκε και βενιζέλος. Δηλαδή, αν σου βγήκε μόνο Σαμαρά ή ήταν εντάξει. Τελευταία φορά. Μαλλισμένο είσαι μόνο τώρα. Αλλιώ δεν θα άσουνα. Έλα, σταμάτα τώρα, λοιπόν, να με. Δεν σ' άρεσε τώρα, ε. ε. Εγώ τώρα δεν το ξαναψηφίζω. Ε, τότε εντάξει. Έφτανε μια φορά. Να φάμε 34 μνημόνια Αψί. και τώρα εντάξει, μην το ξαναψηφίζει. Τώρα καθαρή. Α Ορίστε Και θα ψηφίσω Και αυσφίσεις Χρυσή αυγή θα Και πολύ καλά θα κάνεις Είναι συνεπές προς το προηγούμενο <Συσχε> Η προηγούμενη ψήφος ταιριάζγε με την τόρνη Καλό, σωστό <Συσχε> Εμείς στο Νότο ξεκινήσαμε ως πίγς Και τώρα έχουμε γίνει τα γκίνι πίγς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 Το είπε με πιο κομψό τρόπο και πιο έτσι ανάλογο του περιβάλλοντο που ήταν, γιατί ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο. Παλιά δήλωση από τον Νοέμβριο του 11 Εγώ δεν θυμάμαι καταγγελία του Καρατζαφέρη, μπορεί και να υπάρχει, αλλά τόσα που λέει ο Καρατζαφέρη, του δίνει και σημασία. Εμεί εδώ τη ραδιοφωνία μα αρέσουν, πάντα μα αρέσαν τα υπαλληλεία, τεχνική σταθμοί Θυμόσαστε την δεκαετία του 70 και του 80 οι παλιότεροι που πολλούσαν και οικόπεδα με φω, νερό και τηλέφωνο. Και τηλέφωνο και η μνήμη μας τρέχει πολύ συχνά σε αυτά. Στόχος μας κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα κανένα σπίτι δίχως θέρμανση, κανένα σπίτι δίχως δυνατότητα επικοινωνία. Αγράζοντας τώρα να οικόπεδο σχημαγευτική κινητά, που απέχει από την Αθήνα μόνο μισή ώρα εξασφαλίζεται και πολλαπλασιάζεται τα χρήματά σας. Ειδικά... Για την ηλεκτρική ενέργεια, προτείνουμε. Πικρή προκαταβολή και πολλέ δόσει. Δρομηχανή με μοντέρνα ρημοτομία Κανένα σπίτι χωρί ρεύμα. Κανένα σπίτι δίχω θέρμανση. Κανένα σπίτι δίχω δυνατότητα επικοινωνία. Ηλεκτρικό και τηλέφωνο εντό των οικοπέδων. Ουδή ζημιώθηκε ποτέ αγοράζοντα γη. Επισκέψει γίνονται δωρεάν, καθημερινό και κυριακά. Σήμερα ένα οικόπεδο, αύριο μια ολόκληρη περιουσία. Αυτό ακριβώς. Είναι εδώ Αλέξη Τσίπρα που είπε τα δωρεάν ρεύματα. WiFi δεν είπε γιατί το έχει πει ο Σαμαρά. Οπότε έλειπε το υπόλοιπο σπίτι. Μάλλον το σπίτι μπορεί να είναι στι βουλευτικέ εξαγγελία Ρεύμα πάντω έχουμε, τηλέφωνο και νερό δωρεάν όπω ακούσατε. Και ακούγοντα τα παλιά ραδιόφωνα, είπε εδώ μοντέρνα ρημοτομία για την Κινέτα όλα αυτά. Και η μοντέρνα ρημοτομία έπαιζε και στην Ανατολική Αττική. Γενικώ ήταν η φράση δελεαστική για του Κροατέ να πάνε να αγοράσουν τα οικόπεδα. Και ξέρετε ποια η μοντέρνα ρημοτομία, ένα δρόμο τρία μέτρα. Χωρί πεζοδρόμιο, χωρί πλατεία στα 5 χιλιόμετρα, χωρί υποδομή για σχολεία, χωρί αποχετεύσεις βέβαια. Αυτή ήταν η μοντέρνα ρημοτομία. Το έπαιρνε, έφυγε από την Καλιθέα, πήγαινε εξοχικό στη Λούτσα για να ανασάνει και πάλι ήταν ο ένα πάνω στον άλλον. Αλλά με μοντέρνα όμω ρημοτομία, γιατί ουδή ζημιώθηκε αγοράζοντα γη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλη μία εδώ. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ τι, έχουμε προτείνει ΣΥΡΙΖΑ. Μία... Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μα Άλλο... βάλει φυλακή, κυρία Σταϊ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ακυρώσει όλε τι αποφάσει να αμφισβητήσει την ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος, να αμφισβητήσει ναι. τις ιδιωτικοποίησεις, το πρόγραμμα προσαρμογής κλαίει και οδύρεται επειδή η χώρα βγήκε στις αγορές, επειδή ξαναγυρίζουμε στην ομαλότητα. Έχουν πάθει κρίση νευρική επειδή βγαίνουμε από το μνημόνιο ναι. και θέλουν να ακυρώσουν τι πράξεις ναι. και να μα πάνε φυλακή. Αυτά είπε και χθε ο κύριο Μπράβο στο Βενιζέλο που έχει καταλάβει τι ακριβώ λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φυλακή. Γιατί αν ρωτήσει το Λαφαζάνη θα σου πει άλλο για τη φυλακή και αν ρωτήσει τον Τσίπρα θα σου πει άλλο για τη φυλακή. Πάντω είναι ένα κίνητρο για να ψηφίσει κανεί Τσίπρα αν αρκεί να βάλει το Βενιζέλο στην φυλακή. Δύσκολο το βλέπουμε, αλλά για όλου εσά που ψάχνεστε, αν δεν το τελειώσουμε με άλλο τρόπο, τουλάχιστον να το τελειώσουμε εμέσω. Ο λαό, όπω πάντα, θα έχει την τελική λύση, η οποία πλησιάζει λόγω ημερών πολύ σύντομα. Προστολάκη, μπορώ να φαιρώσω μια κατάρα. Ναι. η ελιά να πάρει σε ποσοστά όσα οξέα έχει καλό λάδι. Από 1 έως 3. Έλα, Προστολή. Έλα. Ο Αλέξης, σε ερώτησης Reuters, πρώτα απαντάει ότι είναι ικανός διαπραγμάτισης για όλα. Και στο καπάκι στην επόμενη, ότι... Αν θα το σχίσει το μνημόνιο, ε, απαντάει ότι το μνημόνιο έχει 400 εφαρμοστικού νόμου. Κάποιου από αυτού θα του καταργήσει. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Α, δεν ξέρω, α, τι θέλει και εσύ με το καλημέρα, όλου αυτού θα του καταργήσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, αλλά τι τελευταίε μέρε μου έχει κολλήσει πολύ το κουφάλε του τίμη του πανού. Υγιάστο σου Αποστολή. <Κουφάλες>, θα τα στι κρεμάλε στον εκκλησιών τη κάλε. Μια απόζα μια ζωή. Καλησπέρα καλησπέρα. Καλησπέρα καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία για το πρόγραμμα του Θεοδωράκη; Α, έχει πρόγραμμα Θοδωράκι, που το βρήκε. Κάτι άκουσα για ότι θέλει εκλογέ κάθε τέσσερα χρόνια, είπε κάτι. Α, είπε τέτοιο πρόγραμμα. Στη σημερομηνίε στο έχει φτιάξει τα ραντεβού του. Πότε βολεύουν εκλογέ, πότε γιατρό, πότε ψυχολόγο. Ναι, ναι. Πότε συναντάω από πολλά και τα λοιπά. Να γέ. Τι να πω, περιμένουμε, είδαμε μέρισμα. Είδαμε να γίνονται κάποια καλά πράγματα. Γιατί να, να μην τα είναι. Ναι, ναι. Από παραλογίε άλλο τίποτα. Άλλο <laughs> λέγοντα ψεκουν. Δεν πήμε το Θεδόρο. Έχει να <Πουφάλες>, με και να Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω έγιλα, Όχι. Ωραία λεφένιμα. Ναι. Α, συγγνώμη. Σχωρεμένη. Τι θέλετε. Ε? Ακούστε. Ε, Ακούω. Είχε... Ακούω την αγάπη. Από το πρωί ήθελα να κάνω μια σημαντική καταγγελία. Από, δηλαδή, δηλαδή, τι, τι συνέβη, τι συνέβη. Δεν σας έκοψε απόδειξη ο Μπακάλις. Να πως φτάσαμε στην κρίση. Δεν καταλάβατε. Ε. Τι έχουμε. Στην κρίση αποστολής. Ναι. Κατάλαβα. Γατόνι. Παρακολουθώ. Μετά από μισή ωρίτσα, το πιασε. Πε μου. Συγχαρητήρια, είσαι τέλεια. Θα πάω άλλη στιγμή. Ευχαριστώ. Τι ήθελε. Ορίστε. Η καταγγελία τι αφορά. Αφορά η καταγγελία μου για κάποιον εδώ, την κουνιάδα μου συγκεκριμένα. Απαπά το σύντριπλα. Έχει κάνει μισό λεπτό. Τι. Έχει διόρροφο σπίτι και έχει κάνει και αυθαίρετο το νοικιάζει στο σύζυγό μου που είμαστε διαστάσει. Με ευρώ το μήνα και χωρί απόλυτα. Χωρί απόλυτα. Α, τη ρουφιάνα! Μονιασμένη οικογένεια πρέπει να είστε εσύ. eh! Πήρε μία νουλφιανέψη τη μονιάδα. Είναι. Πολύ καλά έκανε. Πού μπορεί να δεχθεί αυτό το μου, Με τουντούκια να βγει στα μπαλκόνια. Τη ρουφιάνα που θα κλέψει το κράτο. Μόνο αυτό, δεν είναι αυτό. Τι άλλο. Μια... Έχει δεν κι άλλο, είναι... βάλε και μια κουκούλα. Αν ντρέπεσαι, λέω. Βάλε μια Αγάπη. κουκούλα και ξεκίνα, σήκωνε το χέρι. Αγάπη μου, τη λέω και κομμουνίστρια. Μόνο κυβερνώντε. Δύο λόγου έχει να καταδώσει. Έλα Αρτέμι μ' ακούς Έλα παιδί μου Έλα Αρτέμι μάτσα Λοιπόν σου είπα ότι είναι σοβαρό Δεν είναι αυτό σοβαρό η κυρία Και νομίζω είναι και η μόνη που το κάνει Ναι εγώ θα σου πω Δεν νομίζω ότι είναι η μόνη Έχει νοικοκυρευτεί το κράτος Έχει νοικοκυρευτεί το κράτος η δικιά σου κουνιάδα εκεί Δηλαδή συγνώμη να πάρω το νόμο επάνω μου Πάρ' το νόμο επάνω υπα... Τι έχεις δίκανο Έχει δίκανο Όχι δεν έχω δίκανο έχω Ξεμάλιασμα. ξεμάλιασμα. Βάλτε κάτω και ξεμαλιασέ τη ρουφιάνα. Πάτε τη κάτω με τα κούνι Μητερό! <κυρίζει> Σα ευχαριστώ! Να βγάλει τι αποδείξει <χει> από το στόμα που δεν έκοβε τόσο καιρό! Πάτε τι κάτω! Το σύστρικλο να γίνει στην γειτονιά! Αυτά yeah. μου αρέσουν, τρελαίνομαι! Θα γελάσω με το κερατσίνη τότε! Θα γελάσω, στείλε τέτοιο! Στείλε βίντεο! Μια σέλφι, κάτι! Στείλε μία σέλφι την ώρα που την έχεις πατημένη κάτω! Και ξεμαλιάρα! Καλά, δεν μπορείς να το δει! Σε αυτά αντέχω! Λιοντάρι, παρακαλώ, και θα σου πω εγώ με το σύνταγμα! Λιοντάρι, με τι όρο σκόπο! Σταύρο! Α, μαν θα γίνει εκεί χαμό το κερατσίνη! Καταλαβαίνει είστο και να βγάζει την κυρία! λέμε Το σκάνδαλο του Κρατσίνιου. Άντε, για! Ακόλυσε Φιλάκι. τα νύχια. Για. Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι οποίοι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. 70 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένα κράτο σε ένα επίπεδο. Ζωής πάρα πολύ ψηλό. Και στέλνει μήνυμα Κροατής και λέει Στην Μπουργίνα Φάσο δεν υπάρχουν μισθοί Άρα η Μολδαβία με τα 70 ευρώ μηνιαίο μισθό Διατηρεί υψηλό επίπεδο διαβίωσης Μάλλον είναι ο αντιπρόεδρος της Μολδαβίας που στέλνει αυτό το μήνυμα Φαντάζομαι Ή υπουργός οικονομικών ή εξωτερικών ανάλογα Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να σας θυμίσουμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένια στις 10 παρα 10 στον Αλφα, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τώρα έχουμε Λαό και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Γεια σας. αυτή η περίοδη της φωτιάς εκεί πρέπει να ήταν πολύ ούφω που παγιδευμένο βιβλίο στους Μπαλούρδους. Έχεις δει ποτέ σύ, είναι της φαντάσης αστυνομικών ανοίγει η Εκπλάγικα Λοιπόν, εκπλάγηκα και εγώ με τα άριστα ελληνικά του Σταύρου Θαδωράκη. Τι περίμενε, καλέ. Ελληνικά, και εκπλάγικα και σήμερα με το βάθος τη πολιτική του σκέψη σχετικά με τον πατριωτισμό. Α, έχει και τέτοια, έχει και πολιτική σκέψη, δεν μα ενημέρωσε. Ναι, ναι, δε, δε, δεν είπε σήμερα για τον για το πατριωτισμό του. Οι θέσει του Σταύρου Θαδωράκη ποιε είναι, είναι αυτά τα περισέματα από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτό ακριβώ. Ότι έχουν αποκηρύξει και σου λέει, α, δεν τα πιστεύουμε πια. Δώσ' αυτό να έχει να πει κάτι καινούριο. Παιδί μου από τα προγράμματα των άλλων κομμάτων mm. ανοίξτε τη σελίδα κάθε Λοιπόν, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι όσο περισσότερο μιλάει κάποιος για τον πατριωτισμό του τόσο περισσότερο ξεπλέει τη χώρα και το λαό και όλοι αυτοί που ψεφίζουν τα μνημόνια και τα μέτρα, τι επικαλούνται κάθε φορά το λαό το πατριωτικό τους καθήκον Το παστό σιγά σιγά γίνεται ελιά. Ναι. Ε, από ό,τι βλέπω στι δημοσκοπήσει. Έγινε, τι γίνεται. Έγινε ελιά. Με... Μαζί με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Φτά. Τυχαία πράγματα, ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Έχω κι εγώ βρώμικο μυαλό, βέβαια. Και το Βενιζέλο, άλλο Και βέβαια. το Βενιζέλο, και το Βενιζέλο. Μα με... να τα σπάσουνε τότε με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο να κάνει ξεχωριστό κόμμα. Και τώρα όλα καλά να ξανασμίξουν κάτω τη σκιά τη ελιά. Κοίτα να δει τι σουν οι ανθρώπινε σχέσει και τα τυχαία γεγονότα. Είναι πολλά τα λεφτάρια. Α, ναι, δεν ξέρω. Με... Μπορώ να κάνω μια σκέψη ή μια συζήτηση του παρελθόντο μεταξύ Λοβέρδου Βενιζέλου. Και Εντάξει, κοντρέ, ξεκόλα. Το κόμμα δικό σου. Μπράβο. Εγώ δικό μου μαγάζι να μην έχω. Από που θα πάρω εγώ επιχορήγηση από το κράτο. Συντόν. Οπότε το κάνω μικρομάγαζο. Έχει το δικό σου το πρώην μεγάλομάγαζο νυνυν μικρομάγαζο. Θα βρεθούμε κάπου, θα γίνουμε συνιστώσει. Μόδα. Λοιπόν, μεταχρέει τη βαγίνη του Πασόκ. Έχει χρέη το Πασόκ. Με τα χρέη, άμα με το ονομαστεί στη ελιά, τι θα γίνει με τα χρέη του Πασόκ. Επίση. Τι θα γίνει με τα χρέη του Πασόκ. Νέο Πανιόνιο, τι θα γίνει, αυτό θα γίνει. Νέο Πανιόνιο, η Χοκ η Τρέι τη χαρίσανε από ΦΠΑ στο αεροδρόμιο, νομίζω 250 εκατομμύρια. Πάλι ο, καλά, ο, ο, ο, ο. πάλι καλά, γιατί αυτό ξέρει τι. Αυτό σε θα φανεί. Στην τσέπη τη δικιά μα, όταν πα να βγάλει εισιτήριο, θα σου κάνει κάτι εκτό η Χοκ πτήθ. Τι ναι, αυτό, τα, τα αγγλικά μου είναι σαν πια έλεος το έχουμε ξεχάσει και αυτό που ξέραμε Μισό λεπτό εγώ δωστάω και στην τράπεζα και αφήπια θα γλιτώσω κι εγώ Όχι αλλά τα γλιτώνεις μέσα από το αεροδρόμιο Κάθε ρε φίλε γιατί δεν Θα πέσουν οι φόροι του αεροδρομίου Κάθε ρε φίλε Το βενιζελώσιμο το βενιζελώσιμο θα, θα πέσει αφού τους χαρίσαν τα αφήπια θα δει. Γεια σου κύριε διευθυντέ μου yes. εκλογέ. Δες τι ωραία που το πάνε το πράγμα. Α ξεκινήσαμε τώρα πάλι το παραμυθάκι τη τρομοκρατία. Βρέθηκε DNA του Ξύρου. Ξέρουν που είναι βεβαίω. Θα το πιάσουν την εβδομάδα πριν από τι εκλογέ. Αυτό που φοβάμαι. Και εβδομάδα πριν τι εκλογέ, παιδί μου, το βράδυ την πρω... ή την Κυριακή το πρωί Α, κάτι θα γίνει. Θα αφήσουν προηγούμενη εβδομάδα με κίνδυνο μην ξεχαστεί. Όχι. Εκεί στι Το βιβλίο το στείλανε στο τμήμα συγκεκριμένα και έτοιμη για να γίνει το μπαμ. γιατί την κακή του στην τύχη αυτών ο διοικητή είτε επειδή είχε κάποια εσωτερική ενημέρωση, είτε επειδή ήταν πράγματι γάτος, την έπιασε τη δουλειά και του τη χάλασε. Δεν είχανε καμία δυσκολία να στείλουν και 10 και 15 αστιφύλακες μπάτσου όπως θα σπες τους, στον άλλο κόσμο, προκειμένου να πετύχουν την τρομολαγνία που θέλουν να περάσουν πάλι στον κόσμο. Του στη χάλασε ο μάγκα και την επόμενη μέρα βγήκε το σενάριο του DNA που βρέθηκε στα υπολείμματα κλπ. Τροπή. Α ελπίσουμε ρε αδερφέ ότι 18 μέρε, 15 μέρε πριν τι εκλογέ αυτό ο κόσμο δεν μα πια. Έχει καταλάβει. Καλά, 50... ας το ελπίσουμε, δεν λέω. Αν δεν θέλω να σε επικράνω, και... θα σου πω εγώ. Μα άει. διαβάσω και λίγο από το 50 και μετά τι έχει γίνει σε αυτή την που τη, τη χώρα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Βγαίνει σε iPad, βγαίνει σε κάρτι, βγαίνει σε tablet. Να το διαβάσουμε, <laughs> δεν λέω. Τινάπορα. Αλλά αν το έχει περιεκτικά σε ένα φιλαδιάκι, αλλιώ δεν πρόκειται.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 cie na θα γίνει ή το κερατσίνη θα γίνει κερατζίνη. Pure, pure, de de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 Πάρα πολύ ψηλό. <σπάει>